Στο πουσι Φωτιά που με έχει για τα Ξερά χόρτα τα οποία ήταν απολύτως ξυρισμένα Κανένας δεν θα κλάψει Η ζωή εδώ τελειώνει Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι ψυχή Άντε καημένα, Μας έβγαλε στη ψυχή μας πια Κι ψυχή σαν Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Είναι η κυρία Μενδόνη, την οποία πολύ την αγαπήσαμε από χτε. Ξεκινάει έτσι τη σεζόν και στα social media και στι εκπομπέ με έναν πολύ ωραίο ιδιαίτερο τρόπο. Κανεί δεν το περίμενε. Είδαμε τη φωτιά στι Μικίνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Ε, μπήκε, έκαψε το ξεροχόρτο που ήταν και ξυρισμένο και άγγιξε τι πέτρε που είναι εκεί 30 αιώνε και παραπάνω 33 αιώνε. Και μετά ήρθαν οι Υπουργοί, οι επαΐοντες, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν, και άρχισαν να κάνουν τις δηλώσεις. Ε, σε αυτές τις δηλώσεις, η κυρία Μενεδόνη ζωγράφησε, και είπε για το πούσι που κάηκε, για τα ξερά ξηρισμένα χόρτα, για το μαύρο χόρτο που θα βλέπουν όλοι κάτι, και ότι δεν έγινε και τίποτα να βλέπουν και μια μαυρίλα γύρω-τριγύρω. Κακώ ήταν με τριοπαθείς, έπρεπε να πει είναι πιο ωραίο έτσι, που είναι μαύρο κάτω όλο. Και αναδεικνύεται μέσα από το μαύρο έδαφος, μέσα από το μαύρο χόρτο, οι πέτρες, βγαίνουν οι πέτρες στις αρχαιότητες και όλο αυτό μαζί δημιουργεί έναν πολύ ωραίο συνειρμό στο επέκεινα του σήμερα και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν είπα αυτά που λέω εγώ, είπε χειρότερα. Αυτά που ακούσαμε χθες και τα ακούμε και... Σήμερα, αν κάνει κανεί μια επανάληψη, επειδή είναι και πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, αρχίζουν και τα σχολεία, μάλλον στα 14 μέρε, στι Μικίνε κάει και το Πούσι. Δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο, το είπε ο Υπουργό, μαύρισε το χώρτο. Και τι έγινε, που θα βλέπουν οι επισκέπτε αυτή τη μαυρίλα. Σε σχέση με τον κορονοϊό, μες τον Αύγουστο είχαμε 6.000 κρούσματα, 6.000, ε, αυτά, για αυτά τα κρούσματα φταίνε τα νιάτα. Γιατί θα είναι που δεν κάθονται και βγαίνουν στις παραλίες και βγαίνουν στα bars και κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν φταίνε σε καμία περίπτωση κυβερνητική κυβερνητική και δεν φταίει και το σύστημα υγείας η πολιτεία. Φταίνε οι νέοι. Οι ε, μεθ έτσι κι αλλιώ, επίση αυτό λένε οι κυβερνητικοί, διπλασιάστηκαν που όμω δεν έχουν διπλασιαστεί, το ξέρουμε. Στα σχολεία, μια άλλη δήλωση που έχει κάνει η αίσθηση, κάνουμε μια μηνύα επανάληψη των δηλώσεων που ακούσαμε τι τελευταίε μέρε. Στα σχολεία, τα 17 παιδιά είναι ο μέσο όρο μέσα τη τάξη, το είπε η αρμόδια υπουργό. Ε, ο αρμόδιο, ε, ο κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, είπε ότι είναι καλύτερο να είναι 25 τα παιδιά με στην αίθουσα και όχι 15, γιατί με τα 25 δεν μεταδίδεται ο ιό που θα είναι ένα πάνω στον άλλον αλλά όμως με τα 15 μεταδίδεται από το στην Εύβοια που είχαμε την, τις πλημμύρες πριν περίπου 20 ημέρες και παραπάνω αν λειτουργούσε το 112, μια άλλη δήλωση που έκανε αίσθηση θα είχαμε 100 νεκρών. γι' αυτό και δεν τη λειτουργήσαν όλα αυτά είναι από επίσημα χείλη μέχρι τώρα κυβερνητικών παραγόντων στο εθνικό θέμα η Τουρκία, όπως όλοι ξέρουμε είναι απομονωμένη το λένε συνέχεια οι κυβερνητικοί όπου βγουν σε όποιο πάνελ την απομονώνουμε συνεχώς με τις ευφιέστατες πολιτικές κινήσεις που κάνουν στη διεθνή κακέρα, ενώ έξι μάχους και την Αμερική και την Γερμανία. Που θα τη θέλαμε κι εμεί, αλλά την έχει η Ρωσία. Το Oruts Rage, αυτό το πλοίο που μπαινοβγαίνει κανονικά, δεν θα έμπαινε με τίποτα στην υφαλοκρηπίδα, είχε πει ο Πρωθυπουργό, γιατί θα κάναμε ό,τι είχε χρειαστεί και έπρεπε να κάνουμε. Τελικά ε, μπήκε. Δεν έγινε και κάτι όμω όταν μπήκε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει έρευνε, γιατί κάναμε φασαρία και δεν μπορούσε να κάνει τι έρευνε. Τώρα μπήκε έτσι το Oruts Rage. Πριν ε, κάνα που είχε ξαναμπεί, είχε μπει επειδή είχε αέρα, από το. Ο, ο έρωτας και είχε μπει το πλοίο. Αυτά λίγο πολύ. Α, και στον Εύρο, στον Εύρο ε, για μερικές ε, δεκάδες μέτρα δεν χάλασε ο κόσμος που μπήκαν οι Τούρκοι και όπως μπήκανε βγήκανε. Αυτά είναι το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο κάποιες απόψεις, δηλώσεις κυβερνητικών πάνω σε φλέγοντα θέματα που μας έχουν απασχολήσει. Η αντιστροφή της λογικής. Αυτό συμβαίνει με αφορμή και μη κίνες. δεν χρειάζεται να κάνουμε απολογισμούς, μάλλον χρειάζεται να κάνουμε απολογισμού γιατί σήμερα ξεκινάει ο ένατο μήνας του χρόνου. Είναι και ο πρώτος, η πρώτη μέρα του Φθινοπόρου, 1 Σεπτεμβρίου του 2020, να ξεκινήσουμε με ποίηση. Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό πορά της φροντίδα. ώστε το Φθινόπορο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας Πουα! και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021, όσες το σύλλος ισανάπτεστες. Καρι καρι καρι καρι καρι δεν είχαμε προστατέψει η μάσκα, η Παναίτσα και ο Χριστούλης. Εγώ δεν το πιστεύω. Κάτι άλλο κρύβουνε, θέλουν να μας ελέγχουνε. Είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν ξέρω τι ετοιμάζεται, αλλά αυτό είναι μια προετοιμασία για αυτό που έρχεται. Απλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Είμαι σκεπτόμενο και νόημο άτομο και πιστεύω ότι ναι κάτι ετοιμάζεται. Να κρατήσουμε από αυτέ τι απόψει, πέρα από την ποιήση του Πρωθυπουργού μα και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκου Μητσοτάκη, το φθινόπωρο, και το χειμώνα που έρχεται και όλα αυτά τα πολύ ωραία, σε τίποτα δεν έχει πέσει μέσα. Το αντίθετο θα μα εξέπλητε. Να κρατήσουμε ότι είναι ένα νοήμων άνθρωπο αυτό ο τελευταίο, ένα συμπολίτη μα, ο οποίο βλέπει ότι έρχεται κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται μέσω του κορονοϊού και μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν. Προφανώ είναι μια σκευωρία, δεν ξέρουμε ποιοι την κάνουν, αλλά είναι σκευωρία. Ότι είναι κάτι κακό, δεν πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε και αποδεικνύεται με γιατρού, νοσηλευτέ, στοιχεία. Θανάτους, αλλά πιστεύουμε αυτό που έχει ο καθένα στο κεφάλι του, που δεν αποδεικνύεται με τίποτα. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Το συνηθίζει ο άνθρωπο ω ον αυτό από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όσοι δεν ε, πιστεύετε σε αυτά, σίγουρα θα σα αγγίξει η άποψη τη ε, κυρία που ακολουθεί. Μέσα στον ναό, όχι. Για λόγο. Γιατί έχουμε την καλύτερη λιμοξιολόγο, έχουμε το Θεό, την Παναγία. Είναι δυνατόν μέσα να, να κολλάμε κάτι. Ω μου Παναγία Πάνα πολλά υγεία Στους ανθρώπους Στους Θέλουν να, να φτιάξουν μια νέα τάξη πραγμάτων Έτσι ονομάζεται Δηλαδή τα πράγματα να κινούνται, να, να δουλεύουν Να λειτουργούν ένα διαφορετικό τρόπο Με τρόπο τον οποίο θα είναι κάποιοι άλλοι κερδισμένοι Και κάποιοι άλλοι χαμένοι Πολύ ωραίες είναι αυτές οι απόψει Εμένα προσωπικά με τρελαίνουν ε, που τα αποδίδουν όλα σε κάτι άλλο και όλοι ενημερώνονται από το ίντερνετ, από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο, φοβερή εμπιστοσύνη στις απόψει του διαδικτύου, στη διακίνηση, στην ελευθερία. Η κυρία εδώ μας είπε ότι μέσα στους ναούς δεν ε, κολλάει τίποτα, δεν κινδυνεύεται από τίποτα όσοι πηγαίνετε, διότι υπάρχει μεγαλύτερη λοιμοξιολόγος, και από την Κοτανίδου πιο πάνω, και από την κυρία Λινού που βγαίνουν τώρα τελευταία συνέχεια, είναι η Παναγία, η λοιμοξιολόγος. Να το μάθει και ο Τσίπρας αυτό, να βάζει στα μηνύματά του του 15 Αύγουστου και άλλες και άλλα προσωνύμια της Παναγίας, να το μάθουν εκεί στο επιτελείο, να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Εμεί εδώ πιστεύουμε το αντίθετο ότι ο ιός υπάρχει, καραδοκεί ανα πάσα στιγμή γι' αυτό και μπορούμε πλέον να πούμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ήρθε το εμβόλιο Τεστ, τεστ, τεστ ακουγόμαι, ακουγόμαι Πάρε κυρία μου εμβόλια της Οξφόρδης του Cambridge εμβόλια, ποιότητα α, α, α για κορονοϊό, για πανδημία εμβόλιο πριν ακόμη εγκριθούν από τον Εωδή, θα είστε οι πρώτοι που θα έχετε το εμβόλιο σπίτι σας. Προσευχή. Χωρί περιττέ δοκιμέ, εμβόλιο στην πόρτα σας. Πάρε κυρία μου εμβόλιο. Μην περιμένεις ούτε το Τραμπ ούτε το μπούτιν. Πάρε από μένα εμβόλιο να σωθείς. Ούτε παρενέργειες, ούτε ενέργειες. Εμβόλιο σε τρεις κινήσεις. Το παίρνεις, το βάζει στη σύριγγα και το χτυπάς στον κόλο. Με ένα πόνο. «Πάρε κυρία μου εμβόλιο και στείλε το διάολο το κορονοϊό» «Σε φαγατική να «Για να μη γίνεις κρούσμα» «Για να μη σε πιάνει στο στόμα του ο χαρδαλιάς κάθε απόγευμα» Ά, ο, «Εδώ σώζουμε ζωές, δεν σπέρνουμε αγκινάρες» «Εμβόλιο σίγουρο και αποτελεσματικό» «Βλέπω έβαλες μάσκα, Δημήτρακη» Με κάθε εμβόλιο δώρο ένα παγουρίνο και Με το εμβόλιο στον κόλο στέλνουμε τον ιό στο βόρειο πόλο. Πολύ έμπνευση. Μα γιατί? Μα γιατί και στον Νότιο Πόλο, όχι μόνο στο Βόρειο Πόλο, ακούσαμε κάποιου φίλου συμπολίτε ψεκασμένου. Ψεκασμένου. Από τι να κινδυνεύσουν αυτοί, ό,τι να πάθουν, το έχουν πάθει. Λογικά δεν παίρνουν μέτρα ασφαλεία, δεν υπάρχει κανένα απολύτω κίνδυνο. Να ακούσουμε έναν ακόμη όμω ψεκασμένο. Είχαμε δηλώσει με πολύ καθαρό τρόπο στι ανακοινώσει που έγιναν στα τέλη Απριλίου από μένα ότι ο ιό έσβησε και ότι μπορούμε να επιστρέψουμε κανονικά στι ζωέ μα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το λέγαμε πάντα ότι η μάσκα δεν χρειάζεται. <μήλες> Το λέγαμε πάντα ότι η μάσκα δεν χρειάζεται. <μήλες> Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω στο ΣΟΜΕ δήλωση ανεξαρτητοποίησης μου. Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα σα καθιστώ γνωστό ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της ελληνικής λύση και παραμένω βουλευτή βουλευτής Β1 Βορείου τομέα Αθηνών με τη δεύουσα τιμή Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου βουλευτής Β1 Βορείου τομέα Αθηνών. Είχαμε γεγονότα στη Βουλή. Εδώ είναι η Προεδρεύουσα, η Σοφία Σακοράφα, η οποία διάβασε χθε στι 11 το πρωί μια επιστολή βουλευτήνα τη ελληνική λύση, τη κυρία Αλεξοπούλη, η οποία δήλωνε ότι αποχωρούσε από την κοινοβουλευτική ομάδα τη ελληνική λύση. Συθέμελα τραντάχτηκε το πολιτικό σκηνικό. Τώρα που θέλουμε ομόνοια, τώρα που αντιμετωπίζουμε τόσα σοβαρά, σοβαρότατα ε, θέματα, που ξεκίνησε και το Big Brother, χρειάζεται μια ομοψυχία. Και βγαίνει η βουλευτή και φεύγει από το κόμμα. Αυτό στι 11. Στι 12, μια ώρα μετά, η κυρία Σακοράφα από πάνω κάνει άλλη ανακοίνωση. Η δεύτερη δήλωση. Εγώ, η Αναστασία Εκατερίνα Λεξοπούλου, δηλώνω ότι επανισχωρώ στο κόμμα τη Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο. Αθήνα 31 Αυγούστου 2020, η δηλούσα. Συνατρεφή, μας περνάει για εκδιδόμενες Μας τερνάνε για εκδιδόμενες Τα αυτιά της θα τα βήσει ο Θεός Πήρωση άποδοχής Ο πρόεδρος του κόμματος, Ελληνική λύση, ο δηλώνω ότι αποδέχουμε στην ομάδα τη βουλευτή Β Β βόρειο -Τομέα Αθήνας, Αναστασία Εκατερίνη Αλεξοπούλου. Αθήνα 31 2020. Τρεις επιστολές. Έτσι λοιπόν, στι 11 φεύγει από το κόμμα η κυρία Αλεξοπούλου. κάθεται γράφει επιστολή. τη δίνει πάνω στο Προεδρείο, τη διαβάζει για να περάσει και στα πρακτικά. Μια ώρα μετά που έκανε μια βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα, πήγε για ψώνια, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι σοβαρότητα. Ξαναγυρίζει, φτιάχνει άλλη επιστολή, ότι γυρίζει στο κόμμα. καπάει και άλλη μια επιστολή ο πρόεδρο του κόμματο ότι αποδέχεται την επανεισδοχή που πριν μια ώρα πάλι ήταν του κόμματο, αλλά έφυγε ξαφνικά χώρο να καταλάβει κανεί το γιατί. Αυτά συμβαίνουν στα σοβαρά κόμματα και μπράβο συγχαρητήρια χαρακτήρια ψηφοφόρου τη Βίτσα περιφέρεια, οι οποίε με φοβερό αισθητήριο κριτήριο, σοβαροί φαντάζομαι και αυτή επέλεξαν την συγκεκριμένη βουλευτήνα έχει αποκατασταθεί ομαλότητα άρα μπορούμε με ομοψυχία να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά και δύσκολα θέματα που είναι μπροστά μας ξαναλέω Big Brother και όλα τα άλλα που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα μας δείξουν ε, τα δόντια τους στο επόμενο χρονικό διάστημα ευτυχώ υπάρχουν σοβαρά κόμματα στο Κοινοβούλιο είναι ευλογία Θεού που υπάρχει ελληνική λύση για πολλούς διαφόρους λόγους γιατί έχει πατριωτική άποψη, ελληνική άποψη Είμαστε εγκρατήσεις και συγκροτημένοι και συγκεκριμένοι στο Σαλέμα Δεν προκαλέσαμε ποτέ, δεν κάναμε κάτι ακραίο εδώ μέσα και θα κάνουμε ποτέ γιατί είμαστε άνθρωποι σοβαροί επιχειρηματίε, συγκροτημένοι και το κυριότερο θα στο το πω μα Είμαστε Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα Ζήτω η Ελλάδα! για μου, θέλω να μ' ακούσετε λίγο μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός, τη πάση αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσετε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Η ελληνική λύση το έχει πάρει όπως φαίνεται. Με όλα αυτά που γίνονται, έτσι λοιπόν... Ε, θυμηθήκαμε τον ε, Κυριακό Βελόπουλο πέρασε μια κρίση κράτησε μια ώρα πόσο κράτησε η κρίση και αμέσως μετά το κόμμα πάλι είναι πολύ ισχυρό για να κάνει αυτές τις καινοτόμες προτάσεις, ρίξει και όπως λέμε που τις έχει τόσο ανάγκη ο τόπος, η πολιτική ζωή η χώρα και το έθνος Στον Big Brother τώρα το οποίο ξεκίνησε προχθές πολλά έχουμε να πούμε για τις καρκατούρε που έχουν βάλει μέσα, δεν θα ασχοληθούμε σε αυτή τη φάση με. Αυτό το θέμα δεν υπάρχει λόγο διότι έχει επισκιάσει του άλλου παίχτε. Μία συγκεκριμένη παίχτρια η οποία την είδαμε χτε, κυκλοφορεί και σε βίντεο έτσι κι αλλιώ, και, και χτε να Στα social media, όποιο είναι δεν κλειτώνει από αυτά. Είναι μία παίχτρια η οποία διαβάζει το χέρι. Πώ ήταν οι τσιγκάνε παλιά, που βλέπαμε σε ελληνικέ ταινίε, που έλεγε να σου πω τη μοίρα το ριζικό σου και διάφορα τέτοια. Διαβάζει λοιπόν το χέρι, αλλά δεν το κάνει με ένστικτο, δεν το κάνει μπακαλιστικά, έχει ένα χάρισμα. Δεν ξέρω, είναι και κληρονομικό, είναι κληρονομικό, αλλά είναι κάτι παραπάνω από κληρονομικό, όπως ακούμε την ίδια την παίχτρια, η οποία έχει αυτό το συγκεκριμένο χάρισμα. Εντάξει, είναι ένα χάρισμα που το έχουμε οικογενειακός. Από την πλευρά της γιαγιά μου, δηλαδή της μητέρας, της μητέρας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά γνωρίζω Μπορώ να διαβάσω τις παλάμες στα χεριών και να σας πω και κάτι, δεν είναι, δεν είναι ότι είμαι και medium αλλά ε, είναι φορές που λέω ότι έχω το Άγιο Πνεύμα, έχω το, το, την επιφώτηση του Άγιου Πνεύματος, ναι, από κάπου μου έρχονται, ε, από το Άγιο Πνεύμα μου έρχονται. Mm. Τι είναι για να ξέρετε, άμα την βρείτε, βγει έξω, δεν ξέρω εγώ τι, να σα διαβάζει το χέρι, δεν είναι κάτι απλό. Βλέπει τι γραμμέ στην παλάμη, είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, αν θυμάμαι, είχε κατέβει τότε στη Βάφτιση που ήταν στον Ιορδάνη, <laughs> καλά το θυμάμαι, ναι. Α, μια τρίτη φορά έχει πετάξει σαν περιστέριο Τσίπρας, <laughs> εδώ στον Πυρεά πάλι ήταν. Ε, και τώρα η τρίτη φορά έχει κατέβει σε αυτή την κοπέλα η οποία διαβάζει τι παλάμε και διάβαζε τι αλληνεί εκεί το το χέρι με έναν Αντώνη που τα είχε η συμπέχτρια και δεν τα έδε καλά τα πράγματα με τον Αντώνη και σοκαρίστηκε άλλοι και μη μου λε. και γενικώς το Άγιο Πνεύμα επιλέγει, είναι πολύ επιλεκτικό κάνει στοχευμένες και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οπότε θα έχουμε ραχδές εξελίξεις από το συγκεκριμένο, ε, το συγκεκριμένο τομέα διότι είναι αλλιώς να είσαι ένας παίχτης απλώς του Big Brother και αλλιώς να έχεις... Α, είχε ξαναπάει το Άγιο Πνεύμα στο κεφάλι του Καρατζαφέρη στην Κωνσταντινούπολη όταν είχε πάει στη ρήψη του Σταυρού τότε. Γενικώ κάνει εμφανίσεις, όπως ακούτε, διαλεγμένες το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πάντα περιστεριού λευκού, όχι το μαύρο. Δεν είναι καλό. Είπαμε μαύρο και μα ήρθε στο νου το καμένο των ε, Μικοινών. Δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Κάει και ένα αρχαιολογικό χώρο. Τα, τα απλά, τα συντριβανάκια να είχαν βάλει αυτά τα προστατευτικά. Δεν θα είχε περάσει καν η φωτιά. Έτσι κι αλλιώ χόρτα είχε, δεν είχε δάσο. Πριν κάποια χρόνια είχε κάει το δάσο τη Ολυμπία. Και αποδεικνύεται διαχρονικά ότι δεν έχουν κάνει τα βασικά οι κυβερνήσει για να προστατεύσουν αυτό που συνήθω πουλάμε. Διαμαρτύρονται, βλέπω και στο. Twitter, εκεί γίνεται η διαμαρτυρία. Οι μεγάλοι βγάζουν τα ισοψυχά του, οι Σιριζέοι, ότι δεν, είχαν προστα... δεν έχει προστατευτεί ο χώρο. Πολύ σωστή διαμαρτυρία, όντω. Απροστάτευτο ήταν ο χώρο, στην τύχη υπάρχουν όλα. Πριν ένα χρόνο ήταν αυτοί οι υπουργοί όμω. Αν είχαν βάλει ένα σύστημα πυρόσβεση και το κατέστρεψε στην πορεία η Μερδόνη, θα είχαμε να λέγαμε πάρα πολλά για τη Μερδόνη. Και τώρα έχουμε να πούμε βέβαια, κυρίω για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Και αφού τα είπα αυτά για το Πούσι, το καμένο και τα ξηρισμένα χόρτα. Στο χώρο εκεί της Επιδαύρου, πήγε μετά στη Βουλή και τα πήγε αλλιώ. Τα καμένα χόρτα προφανώς δίνουν μια δυσάρεστη εικόνα. Αλλά ήταν καμένα χόρτα. <Τι> Αλλά ήταν καμένα χόρτα. έχετε ο κόλλος μας. Ώστε καίγεται ο κόλλος μας. Ναι πύραρχée μου, καίγεται ο κόλλος μας. Θέλετε να πείτε ότι καίγεται ο κόλλος μας. Ναι, θέλουμε να πούμε ότι καίγεται ο κόλλος μας. Αμα καίγεται ο κόλλος μας, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Χα этих λέμε το συνόρα όλα Αλλά ήταν καμένα χόρτα. Καταπληκτικό. Εδώ είμαστε, Ελλοφρένη, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο, Παραπολιτικά 90,12111080880. Σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε το μαύρο χόρτο, τα καμένα, τα αξίριστα, τα ξυρισμένα, το πούσι και ό,τι άλλο νιώθετε ότι πρέπει να το μοιραστείτε. Είναι πολύ δεκτικό μέσω αποστόλη σε τέτοιου τύπου παραστάσει και καταστάσει. Ρέδιο παπάκι παραπολιτικά.gr στέλνετε μηνύματα. Τα βλέπω εδώ μπροστά, κάποια αυτά τα διαβάζουμε, κάποια άλλα. Όχι, ο Μήνας έχει πρώτη, 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου σαν σήμερα το 1939 ξεκίνησε η φρικαλεότερη αναμέτρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Γερμανία το Ναζί τότε είπαν και σχετικά πλάνα πρωί-πρωί σήκωνε τις μπάρες τα σύνορα με την Πολωνία, εισέβαλε στην Πολωνία και έτσι ξεκινούσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Κάνα δύο μέρες μετά κήρυξαν τον πόλεμο Στη Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία Και έτσι ξεκίνησε το πανηγύρι Που φανόταν αρκετά χρόνια ότι θα γινόταν Η ανθρωπότητα μέρημνη Έκανε έτσι κινήσεις κατευνασμού Οι δε λαοί Απασχολημένοι με το Τσάρλεστον Και όλα τα υπόλοιπα Δεν θέλαν να δουν αυτό που έρχεται Το συνηθίζουν αυτό οι λαοί Μη βλέπαν κάτι άλλο άλλωστε δεν είχαν και αποδείξει και εκείνοι τότε των νεκρών που θα επακολουθούσαν όπως δεν έχουν τώρα αποδείξεις όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν τον κορονοϊό όπως γενικά θέλει απόδειξη ο άλλος για να πιστέψει που και πάλι δεν πιστεύει έτσι λοιπόν πηγονούς μας ένα ηχητικό που είχαμε φτιάξει κατά το παρελθόν, στο παρελθόν που κάνει μια αναφορά στο πως οι Ναζί κατέκτησαν την εξουσία στη Γερμανία Η Γερμανία του Μεσοπολέμου της ανασφάλειας της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924 Βουλευτικές εκλογές Εθνικο Σοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 3 1928 Βουλευτικές εκλογές Εθνικο Σοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 2.6 1930 Βουλευτικές εκλογές Εθνικο Σοσιαλιστικό κόμμα Ποσοστό 18,3% 1932 Βουλευτικές εκλογές Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα Ποσοστό 37,4% Πρώτο κόμμα 1933 Βουλευτικές εκλογές Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα Ποσοστό 43,9% Πρώτο κόμμα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 οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφισαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα ανήκε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Α μην απαντηθεί καλύτερα αυτό το εσύ ερωτηματικό. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά στο είναι το επίσημο site. Και αμέσω μετά, όποτε θέλετε, ηχογραφημένη κονσέρβα, όπω λέμε. Ζωντανά μα ακούτε και στο YouTube, Ελληνοφρένεια Official. Μπείτε και από κάτω, έχει chat. Κάντε και subscribe, όπω λέμε. Και ε, μα ακούτε και απευθεία από το Facebook. Μπορείτε να μπείτε και εκεί, από κάτω επίση. Σχολιασμό, ό,τι προλαβαίνουμε, βλέπουμε. Ο Παναγιώτης Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον. Είχω και πάμε στον πρώτο λαό που μας πάει στις πρώτες δευμίσεις. Καλώ ήρθε πρώτα απ' όλα. Να σου πω, αφού η ηθία κοινωνία δεν κολλάει, ναι. ο, ο αγιασμό δεν βραχικυκλώνει. Δεν βραχικυκλώνει. Αφού το πετάμε στα το. μικρόφωνα, στο ένα το άλλο, το έχουμε δοκιμάσει. Το. Όχι. Και το έλεγα στον πρώτο μηχανικό, γιατί ήμουν ευτυχή. Και το έλεγα. Είχαμε στον πίνακα. Πήγα να ρίξω λίγο αγιασμό, δεν μου άφησε. Ο αντίχρηστο. Βραχικύκλωσε. Μποού έκανε. Αποκλείεται. Μια έκρηξη ορθοδοξία το πουλίνα έκανε. έκανε. Έκανε έκρηξη, έκρηξη ορθοδοξία. Λοιπόν, Εντάξει, τέλο. Το... Καλώ ήρθε το δολάκι. Ε, καλά, αυτό έχει έρθει και, δεν... και έχει εγκατασταθεί. Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα. Α, Εσύ. παγίδα ήταν τα που είχε δηλαδή, εγκατασταθεί. Έχουμε... Α, το, 45, 45 το έχουμε στο, καλ, στο μας μέσα το έχουμε στο Α, μέσα. εκεί ναι, όχι στην ναι. τσέπη. Γίναμε τον π... τη Αμερική κάποτε, στην Τρούμπα Γνωστά είναι αυτά. Καλύτερα Α, από και... το να γίνουμε τα γαρσόνια τη Ευρώπη. Δεν γίναμε. Το πρόβλημα είναι αυτό. <laughs> Γι' αυτό <κολλήσαμε> φέτος, <laughs> γιατί γιατί την Ευρώπη. οι και <laughs> Έλα ρε τρελά, αγόριε τι κάνει, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα! Ε, τι έγινε, πού άπλωσες την κορμάρα σου τώρα στην ε, Και yeah. πού δεν την άπλωσα, σε κάτι άσπα του ΕΚΑΒ, Ε κάτι ται, τι να φανταστείς τώρα. Γιατί κόλλησε το χρονοϊό. Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι είμαι δεν πήγε μήκονο. <χω> να κάνει ανομαλία ε... δηλαδή. 150 Ωχ, να... oh, έχω. Δεν είναι ότι δεν είχα, δεν είναι, ότι... είναι ότι δεν το χαρήκαμε. Να πληρώσω, να πληρώσω. Γιατί έχω ακούσει ότι αν πληρώσει δεν κολλάει, είναι σαν την εκκλησία. Γενικώ, όπου υπάρχει κέρδο δεν κολλάει. Όταν πληρώνει, το ευχαρισχέσαι και περισσότερο. Είσαι ευετσόδο μου φαίνεται. Γι' αυτό. Το... Εγώ για... το είπα από, το... από την αρχή, αν δεν κάνω λάθο. Είπα, είμαι ανώμαλο. Θέλω ε, να πληρώνει για να κλειώσει την ανομαλία σου. Εγώ εδώ, εδώ πέρα την έβγαλα, δεν πήγα πουθενά. Ναι, γιατί σε ρώτησα ε, κιόλα και μένιαζε, μένιαζε καούρα, καούρα. Δυσπεψία. Ε, ε Yeah, yeah. yeah, Οδηγό πουλο. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Κι είναι αυτό επικίνδυνο. Είναι, ναι. Μην μου πεις με τα φώτα αναμένα, είναι μέρα. Όχι, Υπάρχω παρκάρι, εντάξει. Καλή, καλή, καλή σεζόν, καλή ρετοφρονική σεζόν, να σε κανάστε καλά. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή κορονοϊά. Μετά με τον αγιασμό, βέβαια θα, πεθα, cool, θα για να βάλετε και ένα εξοργισμό. Για να εξοργίσουμε από τι βλαϊκέ και τι χαζομάρες που ακούμε εδώ πέρα που έχουμε πλέξει. Τέλο πάντων. Να βάλουμε τον yeah. εξοργισμό. Ποιε χαζωμάρε από όλε, είναι τόσους πολλέ. Ε, φίλε, α να πάνε. Από τότε που έχετε φύγει, Ό, τι, τι να σου πω, τι να σου πω. Από τον Κασιμάντη, από τον Big Brother, από τον άλλον που βγαίνει στο CNN και λέει να πούμε ότι δεν υπάρχουν pushback. Τι θε να σου πω από Πάρε και διάλεξε τον κορονοϊό. Α, είχε yeah. πολλά, ε. <laughs> ε. Καλά θα περάσατε, βλέπω. Έλα, είσοι που είσαι, δεν να που ήσουν. Δεν τ' άκουγε. Εκεί ήμουνα, κι εγώ. Σε, σε περιμένω πολύ δυνατό φέτο να, να δώσει φόνο. Είπαμε 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Έτσι πάμε, πάμε. Δυνατά. Σαπόρτ, α λοιπόν, το γόρκε, μην σα πάρει δυάλο. Σαπόρτ, όλοι κουφάλε. Σαπόρτ. Καλά, ρε, εξιστή άνθρωπο και δεν σχολίασε το ξηρισμένο πουύσι που είπε η Μενδόνη. Είπε ξηρισμένο πούσι. Είπε ξηρισμένο πουύσι. Wow, με Laser ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν με λέιζερ ή με τα ξηρισμένο. Άμα ήταν ξηρισμένο δεν με λέιζερ, δεν με ξηράφει. Ξέρω εγώ. Η Μενδόνη γιατί ασχολήθηκε με το θέμα. Ξέρω, κάτι είπε για το ξηρισμένο πουύσι κάτω, λέει, στι μikines. Η Μενδόνη γιατί ασχολείται με τι μikines, από πού και ω πού. Τη δώσαν ένα υπουργείο και πάνε που πρέπει να ασχολείται κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, Πάντως, δεν ξέρω να ασχολήθηκε με τι Με το ξηρισμένο πουύ γιατί yeah". και αλλιώς η υπουργία της είναι πού συν; μου φωτιά να αυτό το οποίο ονομάζουμε πουσίτα. Λίγο μαύρο. Τα πιο. Πρέπει απόψε να ξεγράψω. Και το μουσείο, και ο αρχαιολογικός χώρος. Δώσε μου. Να κάψω. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι. Βάλε μου λίγο μαύρο. Μηκίνε, μικίνε μικίνε είστε από κίνητα που μ' αρέσουνε που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο, να κάνω ένα γύρο να φάω και ένα γύρο πώ ήταν. Ωραίο. Και η Μενδόνη θα μπορούσε να το είχε πει αυτό το τελευταίο αν προσπαθούσε να μην πει άλλα που τα είπε τόσο ωραία, ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου, παλιό, από τα καλά το δώσε μου φωτιά να κάψει ότι θέλει ο καθένας μηνύματα εδώ ακροατών από το facebook είναι ναι Ξεχνάς μου λέει ότι ο ιός για τους νέους, ο ιός, ο ιός, κορονοϊός για τους νέους βγαίνει τα μεσάνυχτα. Οπότε αν 25 παιδιά μέσα στην τάξη, επειδή είναι μέρα δεν υπάρχει πρόβλημα αυτά τα λέει η Λίνα πάνω από τη δράμα που είναι τακτική ακροάτρια και μας ακούει και και και. Άλλο ακροατή, λέει πείτε κάτι για τι καθαρίστριες που ο Υπουργό Εργασία διαβεβαίνει ότι κανένα, καμία, δεν θα χάσει τη θέση του και έχουν μείνει απέξω πάρα πολύ και κυρίω αλλοδοποί που δεν έχουν ταυτότητα. Δεν το γνωρίζουμε καλά το θέμα. Δεν πιστεύουμε ότι ο Υπουργό διαβεβαίωσε και δεν τήρησε το λόγο του για θέμα καθαριστριών. Στείλε περισσότερα να ξέρουμε τι γίνεται. Και ένα τρίτο, πάντως λέει ο Βελόπουλο, δεν είναι πατριώτη αδέλφη, γιατί διαφημίζει το μαροκινό και δεν λέει τίποτα για το καλαματιανό που είναι καλύτερο. Τα λέει εδώ η φούλη. Η φούλη, τη βλέπω στο facebook αυτά τα πάρα πολύ ωραία μηνύματα και άλλα βέβαια στέλνετε σε όλα αυτά και στο 211-10-80-80 μπορείτε να πάρετε να επικοινωνήσετε να ακούσουμε τη φωνούλα σας από αύριο και μεθαύριο, μέχρι τότε τα καμένα ε, Νομίζω ότι θα δείτε με τις οδηγίες πυροσβεστική υπηρεσία πότε θα ανοίξει το μουσείο ο αρχαιολογικός χώρος και αυτός με τη σειρά του εντάξει το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη. Το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρώμενο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που είναι στη μόδα καμένο ένα στοιχείο. Καμένο. Στη μόδα είναι το μιλιτέρ με τις αλλοπέτα, το καμένο δεν είναι. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη. Το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομενό. Να καεί. Να καεί. Ναι, κάψα, ρε, άκρηστα. Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομενό. Και μα λέτε ότι σα αφήσαμε καμένη γη. Αυτή είναι ευχαριστία. Αυτή είναι πραγματική Εντάξει. Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομενό. Πολλά Και τα σπίρτα μα Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη. Το καμένο κάτω δεν και κάτι τρώμενο. Αν ζητιάνε σαν και εμέ δεν έχιναν το αίμα, Καπετανέ, σαν και εσέ δεν θα φορούσαν στέμα. Να σε καλά. Είναι ο καμένος. Όχι ο καμένος αυτό που περιγράφει το, αξίριστο, το ξυρισμένο χόρτο η κυρία Μενδώνη. Είναι ο καμένος που τον είχαμε μέχρι πριν ένα χρόνο, ενάμιση, κυρίαρχος στην κυβέρνηση, έδινε τον τόνο, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά, σαν έχουν περάσει πάρα πάρα πολλά χρόνια, τίποτα. 1,5 χρόνο είναι μόνο, τότε που ντυνότανε, που υπεράσπιζε, που μιλούσε, που έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τη μεταπολίτευση και διάφορα άλλα τέτοια. Α, θάνατα, με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά φτάσαμε, ως εδώ έχει σειρά το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, γεια σας. Γεια. Yeah. Μπορείτε να μου δώσετε το, το, το marketing, την Κατερίνα θέλω. Ποιος είναι. Ο Γιώργος Κουβαράς. Δεν μπορώ. Ποιος είναι. Δεν μπορώ να πω, αλλά δεν μπορώ κιόλα. Τα θέλω να εξυπηρετήσω, αλλά πιστόλι, δεν παίζει. Δηλαδή, και θέλω και δεν θέλω. Δεν μπορείτε να με συνδέσετε, δηλαδή, δεν παίζει. Όχι, όχι, μπορώ, αλλά δεν θέλω. Ποιο είναι τώρα. Ε, Επίση δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Είστε ασφαλήτη. Σκυβόν, λοιπόν, θα βοηθήσετε τώρα. Δεν θα ήθελα. Γιατί και αυτή τη στιγμή. Αχ, και εσύ πέισε φωτιά, φωτιά μανάρι μου. Παίζουν, παίζουν, παίζουν. Να σε σβήσω. Ποιο είναι τώρα. Δεν μπορώ να πω. Καλά, <laughs> λοιπόν, τέλειω. Έλα, είναι σε σβήσω. τη χάρτη. Είσαι καινούριο στο σταθμό, ε. Ναι, είμαι καινούριο. Φαίνεται. Φαίνεται. <laughs> Φαίνεται. Μία με δύο δεν παίρνουμε τηλέφωνο. <laughs> Α, σωστό. σωστό. Αποστόλι μου, Έλα. Καλό έχει μόνο μα. Αποστώλη. Καλό <laughs> έχει μόνο, καλό χειμώνα. Και καλό έχει μόνο αρέμα. Το θέσε. Α, γι' αυτό το πατομάλ. Μα... Τι καλο έχει μόνο ρεμαλάκα. Πώ φέρα θέλει με τα κομμάτι. Καλά εσύ. Καλά μου, καλά ήταν. Καλά, καλά. ήταν, Α ήταν καλά. Α μα αρέσει τελικά. Μα αρέσει, μα αρέσει. Α σου πω θέσει αποστολή. Σε έξενο, καθόλου έφηλε. Εγώ Τα Επαραίτητα, όχι πολύ, τώρα κανυζέ σα έχω πει το καλοκαίρι εγώ το αποφεύγω. Ούτε αυτόνο, δηλαδή. Ούτε αυτόμα. Ε, το αποφεύγω. Σου λέει, δεν, δεν μπορούμε τη ζέστη. Έλα, ρε, εκκληματιστικό, ρε. Εκκληματιστικό, αλλά και πάλι δεν είμαστε τώρα για καρδιακά. Πέτω είμαστε σε νομήρω, μια εσύ. ηλικία επικίνδυνη. Πόσε φορέ, ρε, παιδί μου, έτσι πες μου μονάνο νούμερο Δεν ξέρω, γιατί εσύ πόσο έκανε. Εγώ καθόλου. Δεν μέτραγα κιόλα, να σου πω την αλήθεια, δεν μέτραγα. 30, εσύ, 0, εγώ, μέσο όρο 15 κι δυο μα λέει. Αγάπη και εσύ τελικά. Άρα, ναι, ρε, Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. Εννοείται. Δηλαδή, στα μιτσοτακικά, όλοι Ήθελα να ανεβάσω το μέσο όρο μου, γι' αυτό ένα ρε. Καλά έκανε. Έτσι το ήκανε και στα σχολεία; Ακριβώς. 19 ακριβώς, ο ένας, 3 ο άλλος. Όλες στο πανεπιστήμιο. Είδες; Α, bravo. Δάκη. Ο μεςώς Άρα στο σύνολο οι βάσεις δεν πέσανε, μίνιμαστο καλυμμένο. Ναι. Γεια σας, Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Μου λείψατε παρα πολύ. Σου λείψαμε. Ήταν εντάξει, δηλαδή Περίμενα πώ και πώ θα κρίνει, να ξαναβγείτε στον αέρα να σα ακούνε. Τι πε, ε, εδώ είναι βέβαιο ε... ζωντανό, δεν αυτό. Oh, Περίμενε yeah. πώ και πώ θα δει αν θα ζήσει ή όχι, όχι. Όχι, αν θα επιστρέψουμε εμεί. Ή ήξερε ή θα τη βγάλει το Σεπτέμβρη, κανεί. Λοιπόν, ξεκινάω με καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, ρε μ... υπάρχει κι άλλη μια εποχή, δεν θα μάθανε. Πού πήγε σχολείο, <laughs> επικεραμένο, πήγε σχολείο με παγουρίνο. Υπάρχει και <laughs> το φθινόπωρο, τριμ***α. Ωραία, καταρχά χαιρετίζουμε τον Δεν μα νοιάζει αν μπουν οι Τούρκοι, δεν μα νοιάζει αν πεθάνουμε όλοι τον Αλομίνα. Εγώ πήρα να σου πω ότι είμαι χωρί κοπέλα, μου ρε φίλε. Η κοπέλα λοιπόν, σου. Ναι. Δώσε το κεφάλαιο και να πύγω. Δώσε το κεφάλιο και αμα δεν καταλαβαίνει το κεφάλαιο στο κεφάλι. Κοπάνα με το κεφάλιο; Έγινε. Για. Έλα, για, για, για. Ναι. Τα τσόλους από τσόλους. Καλώς τα μάτια μας τα δυο. Εδώ και 15 μέρες προπαθώ να μάθω τον αριθμό μου να βάλει τη μάσκα, αλλά δεν τα καταβαίνει. Την έβαλε. Μα, δεν τα καταβαίνει. Εχαλβάς ο μικρός, Είναι εχαλβάς. Την κάποτα τη βάζει με το πυρογνωμόνιο. Α, του τα λέει. Στο κεφάλι. Πάτα, πάτα. Α, κόβιτ και... ε... όταν... ε το παιδάκι. Είναι Καλά είναι. Καλά είναι. Έλα από αυτό λέει. Έφερε μου. Καλάισαι. Ε, καλά. Παρόλα αυτά. Έχω μια απορία, είναι πολύ μεγάλη απορία μου. Πώ μπάνια και πόσα πάγω τα έχει φέρε μου σε ταχύτητα, φιλεπέτο. Σήμερα ή μισογράπο, θα μου τα πει αυτά. Κοίταξε να δει. Εσύ πώ έκανε. Εγώ έχω κάνει γύρω στα 5. 5. Ο Κυριάκο έχει κάνει γύρω στα 95. Άρα έχετε κάνει 50 ο καθένα. Αυτό που είσαι να είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τα είχα βάσει μαύρα σαν τη. Όχι. Μαύρα μαύρο είναι το κορμί σου. Μαύρησε. Έκανε 50 μπάνια. Hello. Χαλέ! Έτσι. Γιατί τα βλέπεις αρνοντικά, είσαι κομπλεξικός και θες να κρίνεις την κυβέρνηση με το πάρα μικρό. Λοιπόν, έκανες και πέρασες και καλά. Τα καμένα χόρτα προφανώς δίνουν μια δυσάρεστη εικόνα, αλλά ήταν καμένα χόρτα. Καταπληκτικό. Είναι πραγματικά. Η κυρία Μενδώνη με τα καμένα χόρτα δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Το έχουν αυτό ω τακτική και ω στρατηγική. Άλλε φορέ πιάνει, σιγά σιγά το έχουμε μάθει και νιώθω ότι δεν μπορεί πιάνει όλο αυτό. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο μέσα στην επικοινωνία με τον Αποστόλη. Κάτι έχει γίνει. Δεν ξέρω αυτά τα καινούργια μηχανήματα του διαβόλου. Είναι πολύ ευαίσθητα, υπερευαίσθητα. Οπότε υπάρχει μια. Έτσι, Μικρή συμμετοχή, δεν φταίτε εσεί, φταίει το σύστημα. Αυτό θα φανεί στην αυριανή εκπομπή, όπου θα έχουμε λιγότερο λαό. Θα δούμε πώ θα το αντικαταστήσουμε, γιατί είναι ένα λαό που δεν έχετε αντικαταστάσει. Με ένα τραγούδι, με κάτι άλλο, θα το βρούμε τότε. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, αν ξέρετε, δεν εννοούμε ηλικιακά. Μεγάλωσε μέσα στο καλοκαίρι, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, τη μεγάλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε τη σχετική ανακοίνωση στη Βουλή. Άμεσα με νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση, η Ελλάδα επεκτείνει την αιγελίτιδα ζώνη προς μας από τα 6 στα 12 μίλια. Η Ελλάδα μεγαλώνει. Το έχουν πει κι άλλοι. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που το κάνουμε πράξη. Μεγαλώνει προ Δυσμά, δηλαδή προ Ιταλία, γιατί προ Ανατολά μπορεί και να μικρύνει. Κάποια στιγμή, κανεί δεν το εύχεται, αλλά έτσι όπω πάνε τα πράγματα. Ε, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα μείνουμε στην κίνηση, στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σηκώθηκαν εκεί οι χειροκροτούσαν. Μεγαλώνει την Ελλάδα. Τόλμησε, αποφάσισε τα έξι να τα κάνει 12 μίλια, όχι σε όλη, την, σε όλη την περιοχή που πρέπει. Προ αριστερά, όπω κοιτάμε τον χάρτη. Αυτό το είχε ψηλοποιήσει. Ο Κοτζιά όταν έφευγε από το Υπουργείο και είχε κάνει ένα ανέβημα στο Τσίπρα και το είχε πει ο Τσίπρα πέστε. Και το έλεγαν και οι Τσίπραοι ότι θα μεγαλώσουν τότε τα έξι, τα, τα κάνουν 12 μίλια και θα μεγαλώσουν κι αυτοί την Ελλάδα. Δεν το κάναν τότε οι Σιριζέ. Το έκανε τώρα ο Κυριάκο. Τότε που το είχε πει ο Τσίπρα είχαν βγει όλοι οι δεξιοί και λέγανε τα εξή. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών τη μιλίων από έξι 12 μόνο στο Ιόνιο, στην πραγματικότητα θα έχει αναγνωρίσει το ειδικό καθεστώ του Αιγαίου. Αυτό λέει η Προστάτη Τουρκία την πρώτη μέρα. Άρα αυτό κατ' τον είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ε, ο Άδωνης, που έλεγε αυτά πριν 1,5 χρόνο, ε, σχεδόν 2, τώρα χειροκρότησε. Αλλά ειδικά ο Άδωνης, επειδή τα λέει με πολύ πιστικό τρόπο, είχε πει και κάτι άλλο. Μεγάλη ζημιά για την Ελλάδα αυτό που έγινε με τα 12 .000 .000 την εβδομάδα που πέρασε. Μεγάλη ζημία. Μεγάλη ζημία τα εμπτουσσίας και η απόφαση του γιατί σε χώριζε το Ιόνιο από το Αιγαίο Λάθος, λάθος γιατί έτσι αναγνωρίζεις την ιδιαιτερότητα του Αιγαίου και άρα ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει εκεί και αυτό δεν θα το κάνεις Χειροκρότησε προχθές την, απόφαση του, την ανακοίνωση της απόφασης της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ίδια γραμμή τότε πριν 1,5 χρόνο και ο Κικίλιας Τετελεσμένα τελεσμένα αποκοπή που δείχνουν δηλαδή τι, ότι στη Δύση θα ισχύει ένα Α, ε, δεδομένο ότι έχει να κάνει με τι θαλάσσιε ζώνε μα, και στην Ανατολή ένα Β. Δηλαδή προ χώρε. Και θέλετε να πείτε, ανοίγει η όρεξη κυρία, κυρία, Ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν, όπω ιστορική ναι? και στην επιχειρηματολογία τη Τουρκία, που μιλάει για ειδικό καθεστώ στο Αιγαίο. Και ο Κικίλια χειροκρότησε προχθέ, ήταν από αυτού που χειροκροτούσαν την. Ανακοίνωση τη συγκεκριμένη πράξη, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ο κύριο Κουμουτσάκο. Με πρωτοφανή πολιότητα και προχειρότητα, χώρισε τη χώρα στη μέση. Το έκανε προαναγγέλλοντα την επέκταση των χωρικών μα μόνο στο Ιόνιο. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει στη γνωστή θέση τη, ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρω το δίκαιο τη θάλασσα, διότι δίθεν πρόκειται για ειδική περίπτωση. Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση, με φθηνού εντυπωσιασμού, υποσκάπτει. Θεμελιώδη θέση τη εξωτερική μα πολιτική. Ο Γιώργο Κουμουτσάκο έλεγε τότε εντελώ διαφορετικά πράγματα από αυτά που χειροκρότησε προχθέ. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα και η Ντόρα Μπακογιάννη. Εμεί όλοι που περάσαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών λιγότερο ευαίσθητοι από τον κύριο Κοτζιά, ο λόγο απλό για τον οποίο δεν γινόταν αυτό ήταν ακριβώ γιατί δεν θέλαμε ποτέ να δώσουμε στην Τουρκία το επιχείρημα του ιδιαίτερου καθεστώτου του Αιγαίου. Η επιπολαιότητα με την οποία χειρίζονται θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι άκρο ανησυχητική. Είναι αυτό το πολύ ωραίο έργο, το λέω πολύ ωραίο γιατί παίζεται χρόνια και κόβει εισιτήρια που όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε άλλα και όταν έρθουν στην κυβέρνηση πράττουν τα ακριβώς αντίθετα με την ίδια ευκολία και την ίδια πιστικότητα υποστηρίζουν και τα μεν και τα δε. Οι ίδιοι άνθρωποι χωρί να νιώθουν τίποτα απολύτως γιατί ξέρουν ακριβώς που απευθύνονται. Και δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν και μια δουλειά στο κάτω-κάτω, είναι και ο κόσμο από κάτω που καταναλώνει και θέλει. Την μία φορά να ακούει τον Άδωνη, τον Κουμουτσάκο, τον Κικίλια, την Ντόρα και άλλου φαντάζομαι. Εδώ, κάποιου διαλέξαμε από το σωρό. Να λένε ότι δεν είναι καλό να γίνουν τα 12 μίλια, να αυξηθούν στην Δύση, γιατί αυτό επηρεάζει την Ανατολή. Και μετά να υποστηρίζουν και οι ψηφοφόροι και ο λαό από κάτω. Είναι πολύ καλό αυτό που έγινε, χωρί να θυμούνται το προηγούμενο επιχείρημα. Αυτά ήτανε παλιά, γιατί έχουμε και μια δήλωση φρέσκια της Ντόρας Μπακογιάννη για αυτά που γίνονται τώρα στο Αιγαίο. Σε σχέση με το Orchage, εσείς ε, κυρία Μπακογιάννη θεωρείτε όπως ο κύριος Διακόπουλος, ο οποίος απεπέμφθη από τον ε, κύριο Μητσοτάκη, ότι το Orchage έκανε ή δεν έκανε έρευνες. Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, για να είμαι τελείω ειλικρινή μαζί σα, δεν ξέρω αν έκανε έρευνε ή όχι. Και δεν ξέρω γιατί δεν είμαι τεχνικό. Υπάρχουν τεχνικοί που λένε ότι με αυτή τη φασαρία σεισμογραφικές έρευνε δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι από την ώρα που έβαλε καλώδια κάτι έπιασε. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει και στη φάση αυτή. Διότι όπω ξέρετε νομικά αυτό που θα είχε μείζωνα σημασία είναι εάν. Ε, υπήρχε γεωτρύπανος oh, no, και πατούσε έτσι, την υφαλογραφή Και η μία φάση φέρνει την άλλη φάση Δεν έχει σημασία τώρα τι κάνει Αλλά τι θα κάνει στην επόμενη Αυτά τα πολύ ωραία που λένε Και που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε Απλά μισό το Τα σταχυολογούμε και έχετε και εσείς τη μεγάλη χαρά Να τα μοιραζόμαστε μαζί σας Τα παγουρίνια Να γυρίσουμε λίγο στην Κεραμέως υπουργό Παιδείας μετά τις μαζορέτες, μάλλον πριν τις μαζωρέτες είναι τα παγουρίνια και μετά είναι οι μαζορέτες, γιατί τα λέμε παγουρίνια γιατί έτσι τα από και προφανώς όταν μειώνει τους εκπαιδευτικούς για να βγει το ισοζύγιο πρέπει να αυξήσει του μαθητέ ανά Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ λοιπόν πολύ μεγάλε οι ευθύνε. Και δεν μπορούν αυτέ οι ευθύνε να αντιμετωπιστούν με διάφορα επικοινωνιακά τρίκ, όπω το να βάζουμε κάποιου ιδιώτε να βάζουν χρήματα για να παίρνουν στα παιδιά παγουρίνια, παγουρίνια, παγουρίνια, παγούρια, για να έχουν το δικό του νερό, λε και τα παιδιά μέχρι πρότινος πηγαίνανε σαν τα ζώα και πήρανε νερό από τη γάστρα ένα μοσχαράκι στη γάστρα, όχι μόνο νερό. Αυτά τα ωραία με τα παγουρίνια τα παγούρια και όλα τα υπόλοιπα κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα σας αφήνουμε σιγά σιγά γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαό μα πάει στο μαγκαζίνο Ανδριάννα Ζαρακέλη να μάθουμε γρήγορα γρήγορα τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα σε μία ώρα στον πλανήτη και στην Ελλάδα. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα! Καλησπέρα Τηλεφωνώ για την επακούμβηση! Τη βιά? Την επακούμβηση. Η επακούμβηση? Με μιλάει μιλά, ρώτησα. Βρε, γέροντα, το καλοκαίρι δεν είδε με την επακούμβηση τη φρεγάτα εκεί του. Ah, Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα έχω ξεχάσει. Ωραία, έχουν μπει στο Έλα, μυαλό μου άλλα. Μωρέ, μου. Έχεις κοινή. Είναι ας... αυτό που λέμε popo παγουρίνο, έχει στο μυαλό σου. Το, λοιπόν, ναι. Ε, Είχε σφινοθεί λοιπόν, παγουρίνο στο μυαλό μου και σκάλωσα τώρα. του τουρέι, πώ λεγόταν αυτό το πλοίο. Ναι, ναι, με την επακούμβηση, ναι. COVID-free ή κρούσμα. Ποιο εγώ. Ναι. COVID-free, παιδί μου, δεν παίρνουν ναι, χαμπάρι. Ας, εγώ είμαι γνήσιο Έλληνα. Η ισχυρό βράβομαι, DNA. Με DNA. έτσι. Ας... Κάτω από τα βλάκι. Κάτω από τα βλάκι. Άρα, ναι. δεν κολλάω. Μα αρέσει που κάθε χρόνια ξεκινάει με τον αγιασμό, Εσεί και τα σχολεία. Καλά, κάτσε να ξεκινήσει στα σχολεία φέθου. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Δηλαδή νέο αγιασμό θα γίνει, αλλά δεν ξέρουμε τα σχολεία θα ανοίξουν. Και δεν ήταν και οι μοίνε. Οι μιλνέ τώρα, οι μινέ. Δεν ήταν και κάτι σημαντικό γιατί να μην γαού πήσω τώρα τι; Ψάχνουμε στις να βρούμε δίκη. Τις δηλαδή. δεν θα μπορούσε τώρα να μιαστεί κάι κάνει και τη σχεφτία να αναποδιά Υπάρχει μια ξενοδοχή από πάνω. Όχι. Να μπουν ανεμογεννήτριε, να κερδίσουμε και κάτι. Και αν υπάρχουν yeah. αντιδράσει, είναι υπεύθυνη και πρόεδρο για τι αντιδράσει η αδερφή του Μητσοτάκη. Η πρώην Action Aid. Yeah. Λοιπόν, να μην μπουν ανεμογεννήτριε. Τα ξένα κανάλια έκαναν έκτακτα δελτία για να μεταδώσουν την είδηση. Και είδηση για τι Μικίνε. Για την πρικαγιά στι Μικίνε, ναι. Τα γαλλικά κανάλια όλα λένε ότι κάει και μνημείο παγκόσμια κληρονομιά. Ακριβώ αυτό, ναι. Σε Τα ξένα κανάλια δελτία, μόνο. Ναι. Και εδώ πέρα είναι όλα καλά. Δεν νομίζω ότι έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Καλέτα. Σύμφωνα με τα ελληνικά Καλέτα. κανάλια, αρπάξανε κάτι ξερόχορτα. Κάτι, παλιέ πέτρε μαύρησαν. Στο κάτω-κάτω θα τα καίγαμε έτσι κι αλλιώ για να καθαρίσουμε. Δεν θα τα καίγαμε, αλλά θα τα καθαρίζαμε. Ε, ναι, ναι, ναι. Νομίζω πολεμάνε την κυβέρνηση τα ξένα μέσα. Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω το και δεν μ' αρέσουν πω, ναι. αυτά. Μου φαίνεται ύπουλο. Εδώ, πέρα... Εδώ πέρα μπορεί να μην έτυχε μπορεί να, είχαν, μπορεί να είχαν στείλει στο λιμάνι του Πειραιά δημοσιογράφου για να δουν τον, ε, πόσοι επέστρευαν κρονοιό. Για να μα έτυχε ενημερώσουν για την υπέρκομψη Μαρέβα και για τον ε, κούλι που έχει δραμιλα, ε, σώμα λαμπάδα. Oh, μην με ανάβεις τώρα. Έλα, για. Καλό μα ήρθε, Συντέβερο είναι ο μοίρα τη ά Τι θα ε, περισαιρέψουμε. Είναι αριστερή φωνή γιατί έχουμε πήξει από δεξιά. Πώ, πα, πα, όχι, δεν μιλάς πάνω μου. Έλα, όχι, ε, λέω πίξει από όλα τα κανάλια από τη δεξιά, οπότε έχεις μια αριστερή φωνή κάτι είναι και αυτό. Ποια είναι η αριστερή φωνή. Η δικιά σα. Έλα τώρα, αυτά έχουνε Παλιά. Τι παλιά. Όχι, είναι το ξέρει ότι όσοι δουλεύαν σε ζών φέτο τον έχουν πιει. Γενικότερα. Γενικότερα όλοι, όλοι τον έχουν πιει, ναι. Όλοι τον έχουν πει, αυτό είναι δεδομένο. Επίση, αυτό που θέλω να πω και θα το θίξω, θα σου στείλω και mail βασικά για την εργοδοτική αυθαιρεσία φέτο. Μιλάμε. Εντάξει, ε. Ιανού, η... Ιανού. η εργοδοτική αυθαιρεσία στα νησιά. Ναι. Μιλάμε είναι... είναι τσόντα η φάση. Αποκλείεται. Δηλαδή πάει... Μα δεν του κολλάγανε ένσημα. Για Μα να... δεν του είχαν όλα τα μέτρα. <ΣΣΣ> δεν προστατεύσαν του εργαζομένου του από τον COVID. Δεν του κάνανε τεστ δωρεάν, με δικά του έξοδα. Τι όμορφα αυτά που λες, τι όχι. Να λέω ωραία, ε, είμαι μπαχάς. Φίλος μου έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο από ο Ροδότη, υπάρχει και κάτω κελία, θα βγει. Είναι και λίγο μπαχάς ο φίλος που έκατσε και τι έφαγε. Ε, μ, βασικά πέσανε μπράβι και τέτοια, γι' αυτό. Α, είχε και τα παιδιά ναι. τα καλά, μάλιστα. Είναι, είναι αυτά τα ωραία. Είναι σαν για αυτά που κατεβήκανε τώρα με την Γιούσεφ uh, και Αυτά τα παιδιά, πω, πω, τα, τα φασιστοπαιδιά, παιδιά, αυτά που λέει φασιστάκια μου, αυτά. Ε, μ, ναι, υποθέτω ότι έχουν κάποια σχέση με την εστίαση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, γουρούνια είναι κάτι τέτοιο. Ε, ε, πω, όχι, πω, δεν πω. είναι. Έχουν σχέση με, με την εστίαση έξω από την εστίαση, όμω φιλάνε τι πόρτε τη